Ο κόσμο Τι να μου κάτι, γαμώ, την κοινωνία. στην ομόνοια, Νέτρη Αρχέ του Μάη. Ο Μάιο δεν είναι πρόσωπο. Τι <συμίλυνα> <συμίλυνα> <συμίλυνα> <συμίλυνα> Και η ώρα, η ώρα η μεγάλη είναι τώρα. Ξέρωσο και στη χαρά του. Τι λέτε? Μέσα νυχτή τουσαβάλα του. Σαββάλη. Τραγουδάκια μου κατάμουνα. Να κάνουμε ακόμα λίγη υπομονή. Κατάμουνα, αν σα ανδρούνα, θα υπεστακτά του. Κάτω, κάτω και πιο κάτω. Σε πιο παρακάτω. Εσένα, Στο ρυθμό, σα ονειρεύομαι. Το όνειρο τη ζωή. Και ξενικεύομαι στα βήματα του. Τα δικά μα βήματα. Κάπου εδώ έχω γνωστού. Τους... Ο Βασίλη του Τανάμπαση, του Μακαρίτη, του Κυρδημητρού, του Αντροφού, τη Αριστερά, του Τάνατη. Αλλά τέτοια ώρα μην βαρινώ του. Opa! O μάνα, μάνα, μάνα, μάνα, μάνα. Να Και κάθε τι μοναχικό στον τόσμο Κόσμε μου! Κόσμε μου! Πελασσόνα, Λιβαδιά, Μελοβούλη, Μόναχο Κιλκής Αλαμάνα και Γραβιά, Αμερικά Λεωνίδιο Βελεστίνο, Άγιοι, Σαράντα, Εσφίσε, Χειρ στα Κώστας, Κώστας, Μανώλης Λευτέρη Πέτρος Γιάννης Έλσα στης πλατεία Αναβαřίνου. Γρήγορα. Δικητηρίου και Χαρχίου. Η κεντρική πλατεία του Αντώνη Σαμαρά. Λαλέκος Βασίλης Άγγελος, Βυζανίου και Αναλήψερος. Σαιχ, Χαρχία. Αγίας Τριάδος 20 Οκτωβρίου, το Μοσχάτο, Δίπλα στο ποτάμι. Έπρεπε να περάσουν 48 χρόνια από τότε που φτιάχτηκε η νέα Δημοκρατία. Έπρεπε να περάσουνε 39 μήνες στη διακυβέρνηση της χώρας με τον Κυριάκο Μητσοτάκη για να μάθουμε χτες τι έχει πάει στραβά με αυτό το παιδί που είναι πρωθυπουργός. Τι έχει καταλάβει λάθος. Έχει ακούσει τραγούδι του Σαβόπουλου αυτό, ο Τσάμικος, που ξεκινήσαμε και εμείς, πειραγμένο λίγο όπως ακούσατε, και το έχει αποτυπώσει λάθος. Μια κομβική λέξη την έχει καταλάβει αλλιώ. Και εκεί οφείλονται όλα αυτά που περνάμε. Η πατρίδα μας προχωρά μπροστά. Είναι η Ελλάδα που αντιστέκεται, η Ελλάδα που υπομένει. <σκυρ> Όπως λέει και ο στίχος. Η Ελλάδα που αντιστέκεται, η Ελλάδα που επιμένει. Η Ελλάδα που υπομένει. Η Ελλάδα που επιμένει. Η Ελλάδα που υπομένει. Ελλάδα που επιμένει. Που υπομένει. Κι όποιο δεν καταλαβαίνει, δεν ξέρει που πάτα και που πηγαίνει. Ε, και, εγώ. Αν έχει καταλάβει λάθο και μπερδεύει το επιμένο με το υπομένο, είναι λογικό να τα κάνει όλα χάλια. Γιατί λε, υπομένουν οι άλλοι από κάτω. Δεν επιμένουν σε κάτι θετικό. Το επιμένο έχει κάτι πιο θετικό, κάτι πιο δημιουργικό, κάτι πιο διεκδικητικό. Το υπομένο κάθεσαι εκεί και δέχεσαι τα πάντα. Είναι ό,τι πιο παθητικό υπάρχει. Οπότε ο Κυριάκο Μυζωτάκη έκανε αυτό το λάθο, ή έτσι το έχει καταλάβει, ή έτσι το ακούει. Αρνείται να ακούσει την επιμονή και ακούει μόνο υπομονή. Οπότε εκεί οφείλονται όλα αυτά που γίνονται τους 39 μήνες που όπως είπε ο ίδιος είναι στα πράγματα. Το καλό είναι, πιο καλό, το καλό εν πάση περιπτώσει είναι ότι έχουμε ικανό πλήρωμα. Λέμε ξεκάθαρα ότι απέναντι στις όποιες τρικημίες και σας διαβεβαιώνω ότι σε αυτόν τον ταραγμένο κόσμο στον οποίο ζούμε θα είναι πολλέ. το εθνικό σκάφος πρέπει να είναι ισχυρό και το τιμόνι του να το κρατά ένα δοκιμασμένο Και ικανό πλήρωμα Ναύαρχος Γενεβουρδέζος Γενεβουρδέζος, ναυτικό όνομα, πολύ γνωστό Κάτι κάναμε κι εμεί για το ναυτικό Βέβαια, δεν μου λέτε ένα γενεβουρδέζο αντιπλήαρχο Που κόλλησε προετών ένα καράβι στον Ιστινό mm. Τι τον έγεται Υπερβολές του Κιτρίνου Τύπου Καλώ όρισε πουλί μου Μοναξιά ελληνική μου Από τα πιθεύγεις έρχεσαι Πηγαίνω έρχεσαι Σαν την πνοή μου Ισχυρό εθνικό σκάφος σημαίνει αυτοδύναμη Ελλάδα. Και σταθερό τιμόνι σημαίνει δυνατή νέα δημοκρατία στη διακυβέρνηση. Α, ο Λέλος! Ζίζα! Το τα Θα κάνετε μπανάνα! Αυτός που λέγεται ο ικανό πληρώμα δεν είναι ο Λέλος. Είναι ο Ναύαρχος Γελεβουρδέζος. Ο γνωστός από την Δεσποινίδα Διευθυντής, τότε την ταινία... Με την Τζέννη Καρέζη, πολύ ωραίο διάλογο, πολύ ωραία απεξήματα. Νικολαίδη ηθοποιό, Παπαγιανόπουλος ηθοποιό, ηθοποιάρα μάλλον. Και όλα αυτά του κυτρίνου τύπου, τα δημιουργήματα. Ευτυχώ έχουμε και τον κύριο Γέρα Πετρίτη. Έχουμε την κυβέρνηση συνολικά, η οποία όπω αυτό λανσάρεται, είναι μια μοντέρνα κυβέρνηση. Άλλωστε είμαστε στο 2022. Δεν γίνονται αυτά τα μαυρογιαλούρικα που κάνανε παλιά. Για παράδειγμα, να νομιμοποιεί ενώ πηγαίνει σε εκλογέ. Πόσε φορέ το έχουμε ζήσει αυτό. τουλάχιστον από το 1974 και μετά κάθε κυβέρνηση όταν πήγαινε σε εκλογές έκανε το κλασικό, την κλασική μαυρογιαλούρικη κίνηση νομιμοποίηση αυθερέτων. Ε, αυτό κάνει και αυτή η κυβέρνηση. Δεν είναι πάντοτε αυτό που φαντάζεστε, η βίλα μέσα στο δάσο με την πισίνα. Όχι, το Αντιλαμβάνεστε ότι. Και το η είναι, είναι, είναι και η παράγκα η οποία έχει γίνει, εκείνοι οι οποίοι εργάζονται μέσα στο δάσο. Είναι, είναι πραγματικότητα την οποία δεν μπορούμε να γνωρούμε. Ερχόμαστε λοιπόν και λέμε ότι θα υπάρχει μια εξατομικευμένη προσέγγιση των περιπτώσεων αυτών, εξατομικευμένη προσέγγιση των περιπτώσεων αυτών, έτσι Άχι. ώστε να δούμε τι πραγματικέ ανάγκε. Θέλω όμω να σα πω ότι αυτό γίνεται με απόλυτο σεβασμό απέναντι στην προστασία του περιβάλλοντο. Δεν είναι σαν να κλείνετε το μάτι σε αυτόν ο οποίο παρανόμησε, Να το πω έτσι. Έχετε δίκιο. Μπράβο! Ποτέ δεν πρέπει να ερχόμαστε και να επιβραβεύουμε εκείνον ο οποίο παρανομεί έναντι εκείνου ο οποίο τηρεί απολύτω την νομιμότητα. Έχετε δίκιο, λέει ο κ. Αυτό ακριβώ κάνουν όμω. Επιβραβεύουν αυτόν που παρανομεί έναντι εκείνου που τηρεί τη νομιμότητα πάντα με την εξατομικευμένη προσέγγιση των περιπτώσεων. Όπω είπα, αυτή η διαφορά αυτή τη κυβέρνηση. Από τι άλλε κυβερνήσει. Όλοι κάνουν νομιμοποίηση αυθερέτων. Πα καταπατά στο βουνό, δεν ξέρω εγώ τι άλλο και ξέρει ότι κάποια στιγμή θα έρθει μια κυβέρνηση και με εξατομικευμένο τρόπο και προσέγγιση θα σου νομιμοποιήσει την παρανομία. Όλοι οι άλλοι το λέγαν νομιμοποίηση αυθερέτων. Εδώ τώρα το κύριος Γεραπετρίτη που τα ξέρει πολύ καλά αυτά το ονομάζει εξατομικευμένη προσέγγιση των περιπτώσεων. Αυτά τα είπε σήμερα το πρωί στο Όπεν ο κ. Γεραπετρίτη, αλλά δεν είπε μόνο αυτό. Θέλω όμως να, να σας πω με κάθε ειλικρίνεια, και το λέω αυτό με ταπεινότητα, ότι η ελληνική κυβέρνηση είναι ένα τέρας. Μπράβο! <Layout> το αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι κατατρώει το εισόδημα. Εκεί; Απαντώ εγώ. Να θρέψουμε, να θρέψουμε τους καρπούς των κόπων μας. Το σώσε να θρέψουμε που έλεγε και ο Αλέξης Τσίπρας του καρπού. Είπαμε Αλέξη Τσίπρας και θυμήθηκα το εξή. Μάλλον εμφανίστηκε χθε ο Αλέξης Τσίπρας και μιλάει προ του συνταξιούχους και λέει ότι του εξαπάτησε, του κοροϊδεύσε ο Κυριάκο Μητσοτάκη. Θέλω να το πω ξεκάθαρα. Ο Μητσοτάκη σα εξαπάτησε εσχρά. Διότι σα τι έκανε ο Μητσοτάκη, ήρθε και είπε βουλή όταν ψηφίζαμε τη δέκατη. Τρίτη, πέρα ότι είναι ψίχουλα, δεσμεύτηκε και την ψήφισε και είπε ότι θα την κρατήσει. Και μόλις εξελέγει, την ξέχασε ότι υπήρχε καν. Δεν υπήρχε καν. Πολύ σωστά έτσι λοιπόν, εδώ ο ένας ε, πρώην Πρωθυπουργός και ίσως και μελλοντικός Πρωθυπουργός καταγγέλει τον Ιν Πρωθυπουργό ότι εξαπάτησε τους συνταξιούχους. Αυτό είναι σίγουρο. Αλλά δεν το έχει κάνει μόνο ο Μητσοτάκης. Προτάσεις λοιπόν που επαναφέρουν στο τραπέζι, ιδ το να κοπεί το ΕΚΑΣ στους χαμηλούς συνταξιούχους είναι προτάσεις που φυσικά δεν μπορούν να έχουν καμία βάση συζήτηση. Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι μετά από πέντε καταστροφικά χρόνια της σκληρής λιτότητας του Μνημονίου θα μπορούσε να βρεθεί Έλληνας βουλευτής που να ψηφίσει σε αυτήν εδώ την αίθουσα την κατάργηση του ΕΚΑΣ, δηλαδή του μικρού αυτού επιδόματος στους χαμηλούς συνταξιούχους. Εξαπάτηση από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ναι. Εξαπάτηση και από τον Αλέξη Τσίπρα, ναι. Το θέμα είναι ότι μονίμω εξαπατημένοι είναι οι συνταξιούχοι, οι οποίοι μάλλον το απολαμβάνουν από ό,τι μπορώ να καταλάβω. Γιατί ψηφίζουν όλου αυτού που κυβερνάνε, ενώ ξέρουν ότι θα βάλουν χέρι αυτοί που κυβερνάνε στα των συντάξεων, με τα δομημένα παλιότερα, με τι μειώσει περικοπέ, με το κόψιμο του ΕΚΑΣ, με τη μία αναγνώριση τη 13η σύνταξη. και τα λοιπά και τα λοιπά αλλά ίσως να κάνουν καλά οι κυβερνήσεις και το κάνουν αυτό διότι ουσιαστικά δεν υπάρχουν συνταξιούχοι θα αποδειχθεί τώρα από τους φίλους μας εκεί στην Αλεξανδρούπολη και τα ντόπια κανάλια που βγαίνουν έξω και ρωτάνε για τα εθνικά θέματα τους συνταξιούχους Τις απειλές του Ερντογάντης φοβόμαστε Εμείς είναι να φοβόμαστε Εμείς έχουμε ισχυρό στρατό αερομό Εμείς αυτή τη στιγμή είμαστε πανέτοιμοι σε Και γι' αυτό τα κάνει και όλα σε όλα αυτά εδώ πέρα. Γιατί δηλαδή βλέπει ότι η Ελλάδα εξοπλίστηκε γερά τώρα, έχει τη συμμαχία με τη Γαλλία, η Αμερική έχει αλλάξει τελείω τα δεδομένα, η Αλεξανδρούπολη. Εμείς δεν έχουμε να φοβόμαστε Έχουμε να φοβόμαστε τίποτα. Τίπο. Α πάρουμε και τα F35, πάμε στην κόκκινη μηλιά. Τους πάμε στην κόκκινη μιλιά Να πάνω τους αδέρφια Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει Να πάρουμε και τα τα πέντε Τους πάμε στην κόκκινη μιλιά Γεστήκα με αδέρφια Και το ΕΚΑΣ κόψε και τη 13η κόψε και τη 12η και την 11η θέλει να πάει στην κόκκινη μηλιά ο άλλο από την Αλεξανδρούπολη τα F35 όχι μόνος του και δεν θέλει τίποτα, δεν τον νοιάζουν τα άλλα τα θέματα επιβίωσης, αξιοπρέπειας, να απολάβει όλα αυτά που έχει πληρώσει στα ταμεία όσα χρόνια δούλευε όχι, ο νους είναι εκεί, στην κόκκινη μηλιά δεν θα πάει οι δύο, βέβαια, θα πάνε τα παιδιά και τα εγγόνια του αλλά αυτό είναι μια μικρή... Πώ θα πάμε τώρα στην κόκκινη μιλιά όταν έρθει η ώρα, από ό,τι βλέπω πλησιάζει αυτή η ώρα και το θέλει και ο κόσμο. Δεν θέλει συντάξει, δεν θέλει μισθού, θέλει κόκκινη μιλιά γιατί να του χαράσουμε, χαλάσουμε το χατήρι. Όταν λοιπόν έρθει αυτή η ώρα, θα έχουμε και του ηγέτε μα. Είναι όλοι αυτοί που ξέρουμε, αλλά είναι και κάποιοι που είναι παροπλισμένοι σε εισαγωγικά, όπω είναι ο Βάγγελος Βενιζέλο, ο οποίο έχει και έναν κύκλο, τον κύκλο όπω το λέει, ε, ε, ιδεών. Και χθε έκανε μια εκδήλωση, ήταν και η δικιά μας εδώ η Νίκη Λιμπεράκη, η συνάδελφος, η οποία του έκανε μια ερώτηση και έδωσε μια πολύ ωραία απάντηση θετική για το σύνολο του ελληνικού λαού και του έθνους. Έχω δύο ερωτήσεις. Ναι. Okay. Δύο ερωτήσεις κύριε Πρόεδρε. Σε αυτή την ερώτηση που σα κάνουν καταρχά, ο κόσμο σα την κάνει προφανώ για κάποιο λόγο. Εσείς λέτε ότι σα φέρνει στο μυαλό και μια... ότι μπορεί να σα χρεώνουν μια πολιτική ιστεροβουλία επιστροφή. Είναι όμω μια βάση μια ερώτηση δημοσιογραφική που σα την κάνω κι εγώ απόψε. Να σα απαντήσω. Εγ εγώ δεν υποδίωμαι τίποτα. Ε, ούτε ε, αποδέχομαι τη λογική του τράβαμε κι α κλαίω. Αν μα χρειαστεί η χώρα, θα μα βρει. Αν μα χρειαστεί η χώρα, θα μα βρει. Δεν. Ε... Είναι δύσκολο να βρει αυτούς που χρειάζεται. Ε, αλλά αν χρειαστεί να βοηθήσουμε τον τόπο, θα τον βοηθήσουμε. Σε ευχαριστώ Παναγία. Αλλά αν χρειαστεί να βοηθήσουμε τον τόπο, θα τον βοηθήσουμε. Υπάρχει πιο θετική είδηση σήμερα ότι ο Ευάγγελος Βενιζέλος είναι εδώ. Αυτό το εθνικό κεφάλαιο, αν χρειαστεί. Είναι εδώ και αν χρειαστεί, όπω είπε η χώρα, θα μα βρει. Το στικάκι δεν το βρήκαμε ποτέ, δεν έχει σημασία, κάπου χάθηκε. Αλλά τον ίδιο τον Ευάγγελο Βενιζέλο δεν χάνεται. Δεν είναι στικάκι, δεν μπαίνει σε κανένα συρτάρι. Ε, θα τον βρούμε και είναι πολύ θετικό ότι ο ίδιο λέει ότι όταν και αν προκύψει τέτοια ανάγκη και μα τον χρειαστεί η χώρα, τον χρειαστούμε όλοι μα, θα είναι εδώ. Εγώ νομίζω ότι ήδη τον χρειαζόμαστε. Πρέπει να είναι εδώ με κάποιο τρόπο, κάπως να έρθουν τα πράγματα και να. Αξιοποιηθεί και αυτό το εθνικό κεφάλαιο μαζί με το άλλο εθνικό κεφάλαιο που είναι ο Κώστα Καρμαλή. Όχι να μιλάει μια φορά στα 10 χρόνια, μαζί με το άλλο εθνικό κεφάλαιο που είναι ο Γιώργο Παπανδρέου, και μου έρχονται 5-6 ακόμα. Όλα αυτά τα κεφάλαια πρέπει να αξιοποιηθούν. Μου ήρθαν 5-6, πρέπει να γκουγκλάρω, να γκουγκλάρω για να βρω τα υπόλοιπα κεφάλαια. Κυρίε και κύριοι, ο 1η Ιανουαρίου, όπω είχαμε δεσμευθεί, καταργείται η Google, ένα Αμερικανικό Τεχνολογικό Κοροσό. Τελεία έχει αρχίσει να θεωρείται το πιστολάκι στα κομματήρια καθώ η χρήση του αυξάνει τόσο τις τιμές των χτινισμάτων όσο και του λογαριασμού ρεύματο. Άρχε κυρίε φεύγουν βραγμένε. Τώρα μπήκαμε στα βαθιά και στα σοβαρά τη μέρα. Αφού ακούσαμε τον κυρία κομμισοτάκι μεταξύ όλων των άλλων θα καταργήσει και το Google. Δεν υπάρχει λόγος να τα έχουμε όλα αυτά. Μπελά δημιουργούν και έτσι όπως έχουν γίνει αυτά τα ψαχτήρια παλιά βρισκε. Τώρα σου βγάζει και τι διαφημίσει μλέκη. Θες κανένα δύο ώρα να ασχοληθεί για να βρεις, αν βρεις, κάτι καλύτερα φανουρόπιτα. Δεν υπάρχει ο λόγος τώρα με τον Google να ψάχνεις. Ε, και είδαμε ρεπορτάζ στον Ευαγγελάτο χθε στην εκπομπή στο Μέγκα, Αυτό ακριβώς, ότι επειδή έχουν ανέβει όλα, λογαριασμοί, ρεύματα και τα υπόλοιπα, έχει ανέβει και το πιστολάκι, γιατί κάπως καίει. Θα μείνουμε λίγο σε αυτό το ρεπορτάζ, το οποίο είναι ότι καλύτερο σε ρεπορτάζ φέτος μέχρι στιγμή έχουμε εντοπίσει. Ακούσαμε εδώ ότι φεύγουν οι κυρίες βρεγμένες, δεν στεγνώνουν τα μαλλιά τους εκεί, γιατί τι λέει επιτόπου, τι λέει η κομότρια, θα το βάλω πιστολάκι, στοιχίζει τόσο. δεν είναι αρχικά η τιμή και συμπεριλαμβάνονται και οι τσατσάρες, τα προϊόντα που βάζουν τι άλλο, το ψαλίδι και το πιστολάκι. Από ό,τι καταλαβαίνω μάλλον είναι σαν έξτρα χρέωση. Το μαθαίνεις κατά τη διάρκεια του κουρέματος ή του χτενίσματος και αυτό είναι όλο μια έκπληξη. Μόλις πιάσουν στα χέρια τους σηκωμότριες στο πιστολάκι, γίνεται για αρκετές πελάτησες ο φόβος και ο τρόμος τη σκέψη πως θα πληρώσουν επιπλέον από το μπάτζετ που είχαν υπολογίσει. Τα επαγγελματικά πιστολάκια μαλλιών μπορεί να ξεκινάνε από 1500 βατ και να φτάνουν μέχρι και τις 3000. Με τους επαγγελματίες να χρησιμοποιούν εκείνα με τα περισσότερα για καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα σε κάθε χτένισμα. Εδώ οι συνάδελφες που έκανε το ρεπορτάζ ε, κάτσε και έψαξε, δεν έκανε ένα ρεπορτάζ στο πόδι, είδε πόσα βάτ είναι τα πιστολάκια και τι ακριβώς βάτ, πώς θα χρησιμοποιούν οι επαγγελματίες για να έχουν το καλύτερο αποτέλεσμα. Χρησιμοποιούν οι συνάδελφοι δικά των τηλεοπτικών εκπομπών αυτά τα ρεπορτάζ που έχουν και τη μουσική από κάτω του φόβου Την ίδια φρασιολογία είτε πρόκειται για πιστολάκι είτε πρόκειται για ελληνοτουρκικά είτε πρόκειται για την πισπυρίγκου. Εδώ ακούσαμε ότι με το που πιάνει το πιστολάκι ζωγραφίζεται στο πρόσωπο των πελατησών ο φόβος και ο τρόμος που βλέπει το πιστολάκι. Και όσο μια ηλεκτρική κουζίνα. Δηλαδή στη μισή ώρα είναι στα τρία ευρώ. Στη μία ώρα κοντεύει 16 ευρώ. Να του ταγνώνουμε τον ήλιο. Ε, τι να κάνω. Εκάτι πρέπει να κάνω. Ναι, θα ανεβάσω τις τιμές Φυσικά. Μονόδρομος για τους ιδιοκτήτες να ανεβάσουν τουλάχιστον δύο ευρώ το χτένισμα και η αυτή να διαμορφωθεί ανάλογα με το του μαλλιού. Εδώ μπαίνουμε στα ωραία. Παλιά ο πάγκαλο ο του παγκάλου, τη φούστα. Οι οι αστυνομία μόδας. Τότε, το 1928, κάπου εκεί, στου δρόμου με μια μεζούρα και μετρούσαν αν οι φούστα είναι, ξέρω 30 εκατοστά νομίζω από το έδαφο και έπεφταν τα προστήματα. Τώρα, εδώ θα, έχουμε, θα μετράνε το μαλλί και ανάλογα με το μήκο, όπω μα ενημέρωσε μόλι το ρεπορτάζ. Γιατί θα κάνει πιστολάκι, αλλά έχει σημασία αν θα είναι, ξέρω 20 πόντου στο μαλλλί, 30, είναι και μακριμαλού, που είναι και παραπάνω, φτάνει μέχρι τη μέση. Όλα αυτά στοιχίζουν, γιατί θα κάψει ρεύμα και είναι και 1500 βάτ, πάντα με το ρεπορτάζ. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η κυρία Αλεξάνδρα που πήγαινε για χτένισμα στο κομοτήριο δύο φορές την εβδομάδα. Τους τελευταίους μήνες παραμέλησε τον εαυτό της μέχρι να βρει την προσφορά που θα αντέχει η τσέπη της. Μη το, ομιλάτε, γελάτε, Ελάτε λίγο στη θέση της κυρίας Αλεξάνδρας, η οποία πια έχει παραμελήσει τον εαυτό της, συμφορά με τη διατύπωση του... Ρεπορτάζ, υπήρχε και δήλωση τη κυρία Αλεξάνδρας αναμαλιασμένη, γιατί δεν δε μπορεί να βάλει το πιστολάκι. Αυτά είναι δράματα. Δεν είναι οι συντάξει τα δράματα. Η κόκκινη μιλιά είναι το θέμα μα, πρώτον. Και δεύτερον, το πιστολάκι που κόβεται και ζωγραφίζεται στο πρόσωπο των κυριών, μάλλον και των αντρών, γιατί και αυτοί κάνουν πιστολάκι. Αλλά το ρεπορτάζ δεν είχε άντρε, είχε μόνο γυναίκε. Άλλωστε, οι άντρε έχουν συνήθω και κυρίω κοντό, μάλιστα, ξέρει το Κύρκο που είναι. μακριμάλης οπότε κρατάμε αυτό το ζωγραφισμένο στο πρόσωπό τους τρόμο που νιώθουν οι γυναίκες όταν βλέπουν δίπλα την άλλη να κρατάει το πιστολάκι στο κεφάλι τους ακριβώς κοντά Από τη μία οι ιδιοκτήτες κομμοτηρίων δεν μπορούν να διατηρήσουν τις κανονικές τιμές τα χτενίσματα Από την άλλη οι πελάτησες μόλις βλέπουν πιστολάκι όπου φύγει φύγει Για μου! <σοκλή> την πηδίξατε! Έχει ένα φτηνό κομωτήριο στην κόκκινη μιλιά. Μια που θα πάμε με τα F35, είναι μια ευκαιρία να κάνουν και πιστολάκι. Η διατύπωση του ρεπορτάζ βεβαίω είναι όλα τα λεφτά. Ότι μόλι βλέπει ότι η πελάτη σα σηκώνει άλλο το, το πιστολάκι που δεν είναι τυχαίο, και πιστόλη, όπου φύγει, φύγει. Κάντε το εικόνα, κάθετε εκεί στην καρέκλα του κομωτήριου. Τα λένε, χτενίζονται όλα αυτά. Γούρτσε, τσατσάρε, ψαλίδια, κουτσομπολιό, όλα μαζί. Αυτά γίνονται και με γυναίκε και με άντρε. Και ξαφνικά, όταν βάζει την μπρίζα, ξεδιπλώνει το καλώδιο και το στρέφει προ το κεφάλι, τα πετάει όλα οι άλλοι και σηκώνεται να φύγει για να γλιτώσει, να μην πληρώσει τα 1500 βατ που και Όλα αυτά λοιπόν είναι αλήθειε. Αυτά είναι αλήθειε βγάλωμένε μέσα από τη ζωή. Οφείλουμε λοιπόν να εξηγούμε την πηγή των προβλημάτων και τι προσπάθειε τι οποίε κάνουμε για την υπέρβασή του. Πείθοντα ότι σε σύνθετα ερωτήματα, σε εξωγενεί κρίσει, δεν υπάρχουν εύκολε απαντήσει. Και ότι η αλήθεια τελικά βρίσκεται στην αλήθεια Was? <σομίως> η αλήθεια τελικά βρίσκεται στην αλήθεια Η αλήθεια βρίσκεται στο Λόγο του Θεού! Και ότι η αλήθεια τελικά βρίσκεται στην αλήθεια Η αλήθεια βρίσκεται στους Sex Pistols! Και. Και και. Είναι η Ελλάδα που αντιστέκεται, η Ελλάδα που υπομένει. Μα για το όνομα του Θεού, σιδερένιους γκουβάδες βάζουν οι λύθοι. Κουβάς, του ήρθε στο κεφάλι. Έτσι λοιπόν η αλήθεια βρίσκεται στην αλήθεια. Του το έγραψαν εκεί οι λογογράφοι, οι άριστοι του Μαξίμου και το είπε με πολύ μεγάλη χαρά χθε στην εκδήλωση που έγινε ε, για τα 48 χρόνια τη Νέα Δημοκρατία. Εκεί μάθαμε όλα τα υπόλοιπα. Βλέπω εδώ ένα μήνυμα, τα λέγαμε για την κόκκινη μιλιά. Και ακόμη λέμε, Είμαστε όλοι έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Μετά F35 όμω δεν θα πάμε με να είναι, Με κάνα κτέλ, και φτάσουμε. Με τα πόδια ναι, όπω είχε πει ο Βελόπουλο. Και λέει εδώ Αντώνη: Σταλίνε θα έρθει η ώρα να κανονίσουμε του Τούρκου. Αλλά προηγεί τη φάρα σα. Υπομονή, κάτι θα γίνει, λέει ο Αντώνη. Πάρε φώρα και έλα, Αντώνη. Μετά από εμά, βεβαίω του Τούρκου θα κάνει ακριβώ το ίδιο ότι θα κάνει και σε εμά. Ελληνοφρένια είναι εδώ, με τα πιστολάκια και όλα τα υπόλοιπα. 2 11 10 8 80, 80 Είναι μέσα, χωρί πιστολάκι. Στον Κρόταφο απαντάει, λέει τα. Βέβαια αυτό είχε και περούκα. Όταν εμφανίζεται, αυτό θέλει πολύ πιστολάκι. RadioPapakiParaPolitica.gr Το mail του σταθμού Δημήτρης Κύρκο θέλει τρελό πιστολάκι. Βάζει πιστολάκι, ε? δεν βάζει. Μόνο του στεγνώνουν στον ήλιο. Βρεγμένος βγαίνει και εσύ έξω. Σαν τον τραχανά να στεγνώσει τον ήλιο. Και στο site το γνωστό ελληνοφρένια.net.gr και μα βρίσκεται τώρα, τώρα live μετά ηχογραφημένου. Τώρα θα πάμε να ακούσουμε το πρώτο μέρο του λαού, κολλά και στι πρώτε Ναι, Παρακαλώ. Τον Αποστόλη. Εγώ είμαι. Γεια σου, Αποστόλη. σου. Τι σου έκανε ο Μητσοτάκη και συνέχεια τα έχει βάλει μαζί του. Εμένα ή σε όλου μα. Ο... Θε να πω αναλυτικά, να αρχίσω, βγαίνει η εφημερίδα ναι. ολόκληρη. Όχι, πε μα, τι σου έχει κάνει ο άνθρωπο. Τι σου έχει κάνει. Αντιθέτω, προσπαθεί με κάθε τρόπο και με τα νύχια και με αυτά να μα διώξει από τα σπίτια μα, να μας γυρίσει στα χωριά μα, να μην έχουμε δουλίτσε, να γυρίσουμε στη φύση. Τι σου έχει κάνει ο άνθρωπο. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Θε να μιλήσω για την κατάσταση του χωριών, οπότε. Πού τα έχει ναι. φτάσει. Μάλιστα. Το βαίρο, σου λέει τι, όλοι μαζευτήκατε σε αυτή την πόλη, εμείς... Σωστό, όχι τίποτα άλλο, είναι... δεν ξεχωρίζουν οι αστεί με τόσο βλαχαδερά που χρήμαζευτείτε πέρα. Και λέει, να σου πω κάτι, τι είσαι καδέρε μαλακτά κασύρα εδώ. Το νίκη, η δουλειά, εγώ έχω τα σπίτια μου, τις βίλες μου, τα κότερα μου. Α, έχεις ε, κότερα, είναι... ελικόπτερα, ε. Θέλω κότερα, ελικόπτερα, θέλω οικόπεδα, γούστα άκου, μα έχω γούστα άκου. Όχι εγώ, λέει ο Μητσοτάκη. Α, ο Μητσοτάκη, να. Εσύ τη δουλειά έχει εδώ πέρα. Συγχωρεί και ο μαλάκα από εδώ. Ναι, σωστό. Δημιουργεί μια μιζέρια. Και, και στην α, εικόνα α, και ε. μόνο. Εγώ συμφωνώ τώρα. Μπλέκε η, η πλεμπάγια, <σχίλια> δηλαδή αυτή που έλεγε και ο Σκυλακάκη που είναι φτωχοί και έχουν αυτοκίνητο, α πούμε. Από το δεν έχουν αυτοκίνητο. Πώ το κάνουμε. Μπλέκουμε όλοι <σχίλια> μαζί <σχίλια> στην ίδια κίνηση με του φτωχού. Λοιπόν, τον Πούλο. Εγώ συμφωνώ στην Σου λέει ο άνθρωπο, κάντε λίγο οικονομία. Κάντε οικονομία. Και αν δουλέψετε με οικομονή, δεν μπορέσω εγώ να τα πάω τα παιδιά μου στο χάρβα. Εγώ συμφωνώ στην προσέγγιση σου αυτή. Χάλες, τα, δικά μου, τα δικά σου είναι ποχάδες. Τα δικά μου. Τα δικά σου είναι δικά μου. <Δελαια> Έλα ρε φιλαράκι μου, καλό! Έλα καλέ! Θα έχουμε και τρίτη φορά αριστερά! <Δελαια> αν δεν είσαι ο λαό! Ακούω αυτό που λέτε εκεί στο κόκκινο, ρε φίλε. Εάν δεν είσαι την πρώτη ευκαιρία, ξέρει να ξαναψηφίσουμε πάλι τον Αλέξη. Δεν θα έχει αυταπάτε, δεν θα αποφασίσει με τον πιστόλι στο κρόταφο. Ή κι άλλο ένα πρόγραμμα Θεσσαλονίκη. Και μετά δεν θα ευνοούν οι συνθήκε. Καλά πάμε, γενικώ. Εσιόδοξα τα πράγματα, είμαστε για διαδρομοκαίτιο όλοι πια. Φιλαράκι μου, καλό, την έχουμε πουτσει. Καλημέρα σας Καλημέρα Παραπολιτικά πειρά Ναι ναι Μπορώ να μιλήσω με τον κύριο Αποστόλη Εγώ είμαι ο κύριος Αποστόλης Καλημέρα κύριε Αποστόλη μου Καλημέρα Πρώτη φορά σας παίρνω Μαρίνα με λένε Γεια σου Μαρινάκη Ήθελα να σας πω κάτι Ωραία ακούγεται αυτό ε Γεια σου Μαρινάκη Ε ας λέμε τι καλά να είμαστε Η ομάδα μαθεί. καλά Μαρινάκη Είμαι ολυμπιακός Το ξέρω, Μαρινάκη. Αλλιώς δεν θα συζητούσαμε. Αγόρι Θέλω να σου πω, γιατί δεν παίρνω συχνά εγώ ούτε θα πάρω πάλι. Του συχνάμε όλου να πάνε στα κομμάτια και στο να στο όλοι είναι για να την καρέκλα και για να φάνε και αλλήμω από αποστολή μου, Βάλε μου αυτό το τραγούδι που μου αρέσει πολύ του μιλιόκα το είχατε βάλει σα ακούω, μπορεί να μην παίρνω. Breeze. Αλλά σα ακούω. Το σπίτι στο Το σπίτι του κακοσάλεσε! Δεν μαντάκα γιαρνό. Σάνε και βοβαλε να γίνουν όλα ρεματιό. Όχι, Α. αυτοί που κάποτε θα μα πούνε και. Δεν χορτένε θα τα ακούτε. Ε. Αχ αυτό. Τώρα είμαστε εδώ στο κάποτε είμαστε. Αυτό κύριε αποστόλη μου, όλα τα υποδηλώνει όλα Τα κάτω τα πάντα του. Να δείσπου καμπότε να μα πούνε και μαλάκε «Κι είμαστε» «Μαλάκετε» «Κι είμαστε» «Μαλάκετε» «Να δεις που καπότε θα μας πούνε και χαζού. «Σε αγαπώ και ας μην παίρνω το τηλέφωνο» «Α, εξ αποστάσεις η αγάπη σας, δεν πειράζει» «Να είσαι καλά αγόρη μου» mm, «Και εσύ» «Αλλά βάζε μου το μιλίο κάπου και που γιατί» «Να μην το αταναχ... ξεχνάμε, να το πει θυμίς» «Αντα να κλαίω την αλήθεια από σ' όλοι μου» «Ν Που τότε, μας που λέτε, Η πατρίδα μας προχωρά μπροστά. Είναι η Ελλάδα που αντιστέκεται, η Ελλάδα που υπομένει. Άι, Άστε να πάνε. Η Ελλάδα που υπομένει, όπως λέει και ο στίχος. Ο τείχος το λέει, δεν το λέει ο στίχος. Άστε να πάνε. Μια χαρά τα λέει η κυρία Ντόρ. Πώς μπορεί να περιγραφεί το τι γίνεται σε αυτόν τον τόπο μέσα σε μία-δύο φράσεις. Το θέμα είναι το εξή. Στα Σέρβια της Κοζάνης πάνω έπιασε μια φωτιά προχθές και κάνει και το Δημαρχείο. Δημαρχείο... πια είναι καλλικρατική η Δήμη, δεν είναι τα, οι κοινότητε που είχαμε παλιά, είναι μεγάλα κτίρια, έχουν μέσα υπηρεσίες, μηχανοργάνωση, υπαλλήλου. είναι κυβερνία μικρά τη περιοχής, έχουν μεγάλη έκταση οι Δήμοι. Όλοι από το Δήμαρχο και τον τελευταίο κάτοικο ήταν στο Πανηγύρι και κανείς δεν πήρε χαμπάρι τη φωτιά. Πραγματικά, το Δημαρχείο ήταν κλειστό από την Παρασκευή. Ε, εμείς είχαμε την μεγάλη γιορτή του Πανηγυριού και ξαφνικά ειδοποιήκαμε από την αστυνομία ότι υπήρχε πρόβλημα στο Δημαρχείο. Ε, υπήρχαν πυκνή καπνή, οι οποίοι ε, έβγαιναν από κάποια παράθυρα ανακλήσεις του Δημαρχείου. Ε, απλά ήταν το, το γεγονό ότι όλη η περιοχή δεν είχε κατοίκους, ήταν όλοι στο Πανηγύρι, οπότε δεν μπορούσα να μπούμε γρήγορα. Ο Δήμαρχο τη περιοχή, ο κύριο Χρήστο Ελευθερίου, ο οποίο περιγράφει αυτό που συμβαίνει σε αυτόν τον τόπο. Ήμασταν όλοι στο πανηγύρι, δεν είχε ούτε συστήματα πυρασφάλειας προφανώ το κτίριο, είχε και μια παλιά σκεπή, γύρευε τι γινότανε και δεν κανεί δεν κυκλοφορούσε. Ήταν στην άλλη πλατεία, δεν κυκλοφορούσε εκεί που είναι το Δημαρχείο για να δει του πυκνού καπνού. Φαντάζομαι, πυροσβέστε, αστυνόμοι, κάτοικοι, δήμαρχο, υπάλληλοι, όλοι αλλού. Και και εγώ ήταν κανονικά το Δημαρχείο. Αυτό είναι η χώρα. Αυτό είναι η χώρα τα τελευταία τουλάχιστον 200 χρόνια. Είναι και κάτι άλλο η χώρα, που θα ακούσουμε τώρα από τον Κώστα Καραμαλή, τον τρίτο. Είναι το γλύψιμο πάντα προ τον προϊστάμενό του. Αυτό που προέχει και αυτό που θέλει νομίζω ο κεντρογενή πολίτη που έχει δει, αν θέλετε, τα τελευταία 10 χρόνια τη ζωή του να αλλάζει. Έχει περάσει, σκεφτείτε, από μια οικονομική κρίση, από μνημόνια, από πανδημία, από μια ενεργειακή κρίση. Και βλέπει ότι στο τιμόνι της χώρας βρίσκεται ένας Πρωθυπουργό που δίνει λύσεις, <Το> έχει σχέδιο, <Το> δείχνει ότι προσπαθεί <Το> και δείχνει ότι τελικά αποδίδουν αυτές οι προσπάθειες. Μια χαρά. Σημερινά, σήμερα το πρωί, φρέσκα... Μίλησε για τα όσα γίνονται στον τόπο και κυρίως για τον ηγέτη Κυριάκο Μητσοτάκη, τον πολιτικό πρωθυπουργό που τον διόρισε τον Κώστα Καραμαλή στο συγκεκριμένο Υπουργείο. Λαός τώρα, μέρος δεύτερον. Ναι! Ναι, για την κυρία Καζάνα θα ήθελα. Καζάνα! Ναι. Όντω τώρα? Ναι. Κάντε φάρσα? Όχι. Σίγουρα? Ναι, με ποιον μιλάω. Τζένι λέγομαι εγώ. Τζένι Μπότσι. Τι γνώμη, με συγχωρείτε, δεν έχω πάρει στο γραφείο τη κυρίας Καζάνα. Δεν έχετε πάρει, όχι. Ήλια, συγγνώμη, αλλά αυτό το τηλέφωνο μου έχουν δώσει. Σα κοροϊδεύσα, ναι, μην που σας εσά φάρσα. Μπορεί. Μπορεί. Καλημέρα. Καλά. Για. Έλα, ρε! Έλα. Τώρα βρήκε να γίνει φίλμα, ρε! ρε opportunity. Πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ για να γίνεις μάρκα. Τώρα να σε λένε όλα τα κανάλια. Ήταν πολλά τα λεφτά, τι να έκανα. Και Στίριζα, και Στίριζα. Είπαμε να μείνει ένα στο μαγαζί. δηλαδή και εκεί πήγε. Ήταν πάρα πολλά τα λεφτά. Ω, ρε, μάλα. Δεν είχα περιθώριο. Και τώρα πού μετά, μετά πού μεγά. Πάμε. Μετά κυκλοφορούμε την που Όχι, μου για να μην Γεια σου Αποστόλη Γεια yeah. Ήθελα να σε πάρω, δεν σε έχω πάρει ποτέ Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε σένα και το θύμιο Είμαι μια νέα μετανάστρια Που Είμαι εδώ και ένα χρόνο Βέλγιο Βέλγιο, αχ ah. Και εσύ στα ζώρικα διάλεξες. Εντάξει. Όχι, εντάξει. Με τη Γερμανία φέτο είμαστε καλύτερα, νομίζω. Αλλά βλέπω ότι ο Πρωθυπουργό έχει πάρει λίγο ανάποδα τι φορέ μετανάστευση. Εγώ βλέπω συνεχώ να έρχονται νέοι άνθρωποι εδώ. Και ήθελα να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί πραγματικά είστε ένα πολύ ωραίο παράθυρο στην χώρα. Και να σου πω ότι λυπάμαι που δεν θα είσαι εδώ φέτο. Δεν θα με δει. Α, ναι, αφού είσαι Αφού είμαι στο Βέλγιο. Πώ να εδώ. Σωστό, σωστό. Μακάρι να έρθει εδώ. Άμα έρθει, το συζητώ. Το <laughs> Σπαθώ χρόνια να σε πάρω, δεν τα έχω καταφέρει. Η αλήθεια είναι ότι ήμουν και λίγο νευρική, άγχωμένη. Αλλά είστε μεγάλη παρηγοριά και σα ευχαριστούμε πάρα πολύ για όσα κάνετε. Και ελπίζω με το καλό του χρόνου, άμα ξανά είσαι στο φεστιβάλ, να είμαι και εγώ εκεί και να σα καμαρώσω. Περίμενε, για ποιο φεστιβάλ μιλάμε. Τις Κνέτσα. Τα πακέτα Μάρσαλ τα ξέρει. και τα πακέτα Ντελόρδα. Ε, πολλά πακέτα, είχε κόψει Λόρδα, ήταν τα τη <laughs> Τα πήρανε αυτοί οι οποίοι έπρεπε να τα πάρουν. Λοιπόν, υπάρχουν και κάποια άλλα πακέτα όμω. Τα πακέτα Μακάρθη. Οπα! Ποιο ήταν ο Μακάρθη? Ε, του Μακαρθισμού λεγόμενο. Μπράβο, αντικομουνισμό. Δεν θα ήθελα να το πούμε έτσι, δεν ακούγεται ο κομψά. Ναι, ναι, ναι δεν ακούγεται ο κομψά. Πώ θα το πούμε, δηλαδή, Ερχόταν να δω πακέτα τρελά, για να, η να το πούμε Κόμμα Ελλάδος, ήταν το Του βουνού. Καταλαβε και με ό, τα και τι πριν πεθάνει ο άνθρωπος. Μακάρθι; Πέρα, απόστολε, από αυτά που κανένας είναι όλοι αυτό δεν είναι κανένα Από πού, από πού κρατάει αυτό. Από εδώ, ένα μηδέν. Α <laughs> ε... μην μου κάνει τα ένα μηδέν. Από να πω. Κατά Από το πρώτο δικό δικαστήριο. Πέγνω 1827. όλα τα λεφτά. Και μετά, αυτοί Δεν το δικό θέλω δικό να την κουβέντα, Αλλά την Jenny από το MTV τι, θυμάσαι. Ε, τι την Jenny από το MTV τι θυμάσαι. <laughs> Άλλη αυτή, ρε, το Α, τι ε, Τι ξέρω. Τι Εκεί να είχε πάει με ακαρθισμό σύνεφο; Ναι, εντάξει, ωραίος Με τα δύο <συλίδι> <συλίδι> <συλίδι> Η πατρίδα μας προχωρά μπροστά Είναι η Ελλάδα που αντιστέκεται, η Ελλάδα που υπομένει. Αϊ, κιούρα δικιού. Άστε να πάνε. Η Ελλάδα που υπομένει, όπω λέει και ο Στίχο. Αφού το λέει ο Στίχο, γιατί να το αλλάξουμε. Εμεί. Υπάρχει ένα θέμα με τον βουλευτή τη Νέα Δημοκρατία, τον κύριο Μαραβέγια. Όχι τον τραγουδιστή, τον βουλευτή. Τον κύριο Μαραβέγια. Έχει βγει στη δημοσιότητα μια υπόθεση έγκριση χρηματοδότηση 4,2 εκατομμυρίων ευρώ από το Υπουργείο Ανάπτυξη σε εταιρεία τη Του βουλευτή τη Νέα Δημοκρατία Κωνσταντίνου Μαραβέγια. Ο βουλευτή Μαγνησία δεν έχει αρνηθεί, έχει φτιάξει μια εταιρεία, δεν το έχει αρνηθεί όλο αυτό, ούτε την έγκριση τη χρηματοδότηση, αλλά επισημένει με ανακοινώσει του, δηλώσει του κτλ. ότι η εταιρεία δεν έλεβε ούτε ένα ευρώ, αφού ο αναπτυξιακό νόμο προποθέτει ότι για να γίνει εκταμείευση τη επιχορήγησης θα πρέπει να έχει δαπανηθεί τουλάχιστον τριπλάσιο χρηματικό ποσό. Εδώ είναι ένα μπέρδεμα όλο αυτό, διότι του ενέκριναν 4,2 εκατομμύρια αλλά για να τα παίρνε αυτά, τα εγκρίνει αρχικά το Υπουργείο, αλλά για να τα πάρει όποιο, θα πρέπει να έχει πολύ περισσότερα και να αρχίσει να χαλάει από για να πάρει και αυτά. Παρ' όλα αυτά η έγκριση δόθηκε στη σύζυγος, στην εταιρεία που έχει σύζυγος αλλά το mail που χρησιμοποιούσε η σύζυγος ήταν του ίδιου του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Θα μείνουμε λίγο σε αυτό το θέμα, γιατί απασχολεί και αλλιώ και την επικαιρότητα. Ο ίδιο ο βουλευτή εδώ, όταν μιλούσε στη Βουλή για τον Αναπτυξιακό Νόμο του Σχετικού Υπουργείου. Κύριε Υπουργέ, η συζήτηση για τον νέο Αναπτυξιακό Νόμο αποτελεί ευκαιρία για τη Νέα Δημοκρατία να παρουσιάσει το αύριο που αρχίζουμε ήδη να χτίζουμε από σήμερα. Λόγια μεγάλα, αυτό είναι το ωραίο, αυτό μ' αρέσουν σε αυτά. Τα, τα λόγια, τα ωραία που λέμε για το, το πώ θα χτίσουμε κάτι. Και τα υπόλοιπα, ο κύριος Μαραβέγιας πάλι για το θέμα. Η ισχύω το δικό σα σε... mail. Ήταν το mail επικοινωνία στο πλέον. Είναι ένα email που φέρει το όνομά μου. το οποίο, οποίο χρησιμοποιείται. το όνομα τη συζητήρια. Περισσότερο οποιοδήποτε άλλο από του συνεργάτε μου, εκτό από εμένα. Εγώ ίσω είμαι εκείνο που το χρησιμοποιείλει λίγο. Καναλά μου. Παρόλα αυτά ξαναλεύω. Δεν είναι το μέλλον τη συζήτηση. Δεν πειρώ καμία απόσταση από την σύζηγο μου. Ταλήνο. Είναι συζητό μου. Και που έχει αλλήλω αν εσεί ω γυναίκα, ισχυρίζεστε ότι έπρεπε να περιμένει να πότε θα τέλειω να εγώ την πολιτική μου καριέρα και μέχρι τότε να κάνετε ένα κεντά. Στο Επιτρέψτε μου ένα λεπτό, δε ένα δε λεπτό, λεπτό. Ήταν, δεν, δεν λέει κανείς αυτό, Α, Ά, Ρα, λέει όμως Συμφελπίζω. ότι επειδή είναι γυναίκα και επιχειρηματία ένα mail θα το είχε και δεν θα χρησιμοποιούσε το είχε δικό Είχε ένα email και βεβαίω είναι αυτό ένα κοινό email που χρησιμοποιεί και εκείνη, πάρα πολύ χρησιμοποιώ και εγώ για να έχουμε ένα κοινό τόπο επικοινωνία για πάρα πολλά θέματα που μας αφορούν. Όχι μόνο ε, ε, πάνω στο επιχειρήν και στι δραστηριότητε μα, τι επαγγελματικέ, αλλά και πάνω στην ε, δραστηριότητά μου Εγέννη. λοιπόν. εγώ δεν κατάλαβα γιατί ζητήσατε 4,2 εκατομμύρια και μπορεί να έχετε τα λεφτά. Η έγκριση, και χωρί να μπορείτε να πάρει λεφτά. Υπήρχε δάνει. λοιπόν η έγκριση ενό επιχειρηματικού. Ε, σχεδίου που αθρηστικά ήταν δύο σχέδια που φτάνουν αυτό το, το ποσό χρημάτων yeah. στο οποίο αναφέρεστε το οποίο δεν απαιτεί να έχεις τα χρήματα, τα υπόλοιπα διαθέσιμα ή με κάποιο τρόπο να τα έχεις κατοχυρώσει αν απλά δεν τα αποκτήσεις ποτέ μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες δεν εκταμιεύει η ελληνική πολιτεία ούτε ένα ευρώ προς εσένα Δηλαδή η ελληνική πολιτεία Σου λέει, θα πάρει τόσα εκατομμύρια. Χρειάζεται βέβαια παραπάνω εκατομμύρια για να το προχωρήσει. Αλλά άμα δεν τα έχεις, δεν στα δίνει. Αλλά το εγκρίνει στην αρχή. Ε, λίγο παλαβό, αλλά δεν έχει σημασία, δεν είναι το μόνο έτσι κι αλλιώ. Σε μια πολιτική του εκδήλωση, πιο κάνει ο κ. Μαραβέγιο, όταν κατέβαινε στην πολιτική, η του είχε μιλήσει. Αυτά που θα ακούσετε σε λίγο από τον σύζυγό του, τον Κώστα Μαραβέγια, είναι η σύνοψη μια τριχρονή πολιτική διαδρομή. Στο ξεκίνημα, από, από τη θέση της συζύγου και μητέρα, θα ήθελα να πω ότι είχα πολλές ατήρησεις για λόγου εκ Ύστερα από αντέρμονες συζητήσεις διεκδί, διέκρινα τη θέληση αυτού του ανθρώπου να αλλάξει τα πράγματα. Στην ερώτησή του με αρκεπισία και αγωνία κάθε φορά που παρακολουθούμε ένα βελτίο ειδήσεων αυτό θέλεις για τα παιδιά σου, να μεγαλώσουν σε μια κοινωνία όχι αδερφέ για το μέλλον τους να το καθορίζουν οι άεργοι και οι μέτροι εσείς τι θα απαντούσατε να ασχοληθεί ή να μην ασχοληθεί με την πολιτική Στην συγκέντρωση αυτά τα ωραία το θέμα βεβαίως απασχόλησε και το, την πρώην εκπομπή του Sky Ε, και εκεί μάθαμε, είδαμε του συναδέλφου να αναδεικνύουν μια άλλη διάσταση. Δεν είχε πάει ο μα σε όλο αυτό. Γιατί το θέμα είναι αυτό: είναι πολύ καθαρό. Δόθηκε στη σύζυγο βουλευτή που έχει εταιρεία έγκριση για κάποια εκατομμύρια. Δεν τα πήρε γιατί δεν είχε τα υπόλοιπα χρήματα. Βεβαίω δεν ξέρουμε πώ θα γινόταν στην πορεία και γιατί έκανε την αίτηση τότε αφού δεν είχε τα άλλα εκατομμύρια. Δημιουργούνται ερωτήματα, λογικά ερωτήματα, και πρέπει να απαντηθούν πολύ καθαρά από τον ίδιο το βουλευτή. Πρώτον. Έχει δώσει απαντήσεις, κάποιες ok απαντούν, αλλά θέλει και λίγο ψάξιμο παραπάνω. Αλλά υπάρχουν και διαστάσεις που δεν τις βάζει το μυαλό του ανθρώπου. Αυτή η ιστορία αυτή η ιστορία, yeah. έχετε καταλάβει τι είναι, επειδή κυκλοφορούν κάτι σύριζο, γατάκια yeah. και λένε αν μπορούμε να πιάσουμε στο στόμα μας εσύ και εγώ και ο, ο yeah. και, ο, yeah. και ο Μπάμπης yeah. Yeah. Yeah. Το yeah. κάτι γατάκια του ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, και, mm -hmm. το, και το αντιστρέφω τώρα ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, αν μπορούμε να πιάσουμε στο στόμα μας την υπόθεση Μαραβέγια Μπορείτε να καταλάβει τι έγινε Με το Κοίτας, Μαραβέγια Κοίτας από ό,τι κατάλαβα εγώ στην ιστορία Έδωσε αυτή Έδωσανε εδώ, εδώ λεφτά Δεν μπορούν να δώσουν λεφτά αυτοί οι δύο ναι. Όχι γιατί δε, δε, δε είναι ανίκανο οι μπορεί να δώσουν λεφτά, γιατί δεν προβλέπεται. Δεν προ, η διαδικασία γίνεται ηλεκτρονικά, δεν προβλέπεται να παρέμει Μάλιστα. κανένα χέρι. <laughs> Πέρα από αυτό χρήματα στην εταιρεία αυτού του ανθρώπου δεν δόθηκαν ποτέ. Οπόμενος το θέμα για μένα λήγει εκεί. Μπράβο! Μάλιστα. Πήγα να την κάνουν? Δεν προκύπτει. Αυτό λέει τουλάχιστον η πλευρά της κυβέρνησης. Ότι δεν προκύπτει από πουθενά αυτό άνθρωπος στο δεσσαυρό. Είναι και είμαστε εμεί οι άνθρωποι όλοι περίεργοι που θέλουμε να ψάχνουμε όχι μόνο το πρώτο επίπεδο, το δεύτερο, το τρίτο, το τέταρτο, τι γίνεται πίσω από τι γραμμέ. Ότι με τι οικονομού δεν θέλει. Αυτό το λέει η κυβέρνηση ότι δεν έγινε τίποτα και γι' αυτό το θέμα λύγει εκεί. Δηλαδή, ναι, δεν πήρε λεφτά ο βουλευτή, δεν το λέει κανεί αυτό. Ούτε ο ίδιο η αντιπολίτευση, ούτε όλοι αυτοί που δημοσιογράφοι που το ψάχνουν το θέμα. Καμιά φορά δεν είναι μόνο το θέμα αν έχει πάρει κάποιο λεφτά. Είναι και η προσπάθεια που γίνεται. Αν γίνεται με του σωστού όρου. Αν λειτουργεί το σύστημα καλά και αν όλο αυτό να σου εγκρίνει εκατομμύρια. και να μην τα παίρνεις τελικά επειδή δεν είχες τα άλλα εκατομμύρια που χρειάζονται. Είναι σωστό, είναι λογικό γιατί φαντάζομαι η έγκριση αφορά συγκεκριμένο ποσό συνολικά, οπότε τα τέσσερα αυτά εκατομμύρια μπορεί να στερήθηκαν από κάποιον άλλον που μπορεί να τα είχε μια άλλη εταιρεία. Υπάρχουν θέματα θέλω να πω και δεν μπορεί να λήξει ένα θέμα τόσο εύκολα και τόσο απλά. Η διάσταση τώρα που δεν είχε πάει ο μας. Άρα λοιπόν, αντιστρέφω όλα αυτά που κλοφορούν κάτι η γάκι, απαραίτηνα του, κάτι, κάτι γατάκια του ΣΥΡΙΖΑ για το αν μπορούμε να πιάνουμε θέματα που αφορούν στην Νέα Δημοκρατία και στου βουλευθέσει τη. Πάμε παρακάτω τώρα. Για θα σα πω για κάτι ακόμα Άρη, για το προηγούμενο και κάτι μηνύματα τηλεθεατών για το θέμα Μαραβέ, Επειδή δεν το ξέρετε μερική το θέμα. Θα σα πω και κάτι ακόμα δεν ήθελα να το πω πριν. Θα το πω τώρα λοιπόν, για να δείτε την υποκρισία ορισμένων και το πώ παίζεται το παιχνίδι του πολιτικό. Όταν ειστοχοποιηθεί κάποιοι μπορεί να μπαίνει παντού. Τι έχει γίνει λοιπόν εδώ, Ο αναπτυξιακό νόμο, για να ξέρετε, στο Υπουργείο Ανάπτυξη, ανήκει στον Παπαθανάση. Σωστά. Ο Γεωργιάδη δεν έχει καμία σχέση με αυτό. Όμω μπήκε πρώτο ο Γεωργιάδης, Γιατί σου λέει, ο στόχο μα είναι αυτέ. Σα δείμα, μαγιονέζα. εγώ. Σα δείμα, παντού. Π, πάει πάει Πάνε παντού. το παντού, τελειώνουμε. <laughs> δεν δεν έχει ο <laughs> δε, καμία <laughs> σχέση. Δεν, δεν την σου το ξεκίνησε το Πάρε μια μαγιονέζα. Συζητάνε δηλαδή εδώ το πρωί για το θέμα Μαραβέγια που η ουσία του είναι αυτή. Ότι παρά λίγο να έπαιρνε κάποια λεφτά, δεν τα πήρε, δόθηκε η έγκριση και τα θέματα που έπιασαν οι αγαπητοί συνάδελφοι και κάποτε φίλοι είναι πρώτον ότι δεν φταίει ο Άδωνης, Και δεύτερον ότι έτσι όπω έγινε και όπω το λέει η κυβέρνηση δεν υπάρχει θέμα, έχει λήξει το θέμα. Άρα το πιασαν το θέμα. Ναι, ακούστηκε λέξη Μαραβέγια πολλέ φορέ μέσα σε ένα πεντάλεπτο, αλλά για αυτού του λόγου. Κάπω εδώ, όχι, δεν φτάνουμε στο τέλο. Πρέπει, έχουμε ταξίδι. Πρέπει, ξεκινήστε. Ετοιμαστείτε. Πάμε, κόκκινη μιλιά. <Κοί> Κοιτάξτε, ο αναθεωρητισμό είναι μια θεώρηση που ο ισχυρό επιβάλλει στον ανίσχυρο. Εγώ θέλω η Ελλάδα να είναι ισχυρή και να μπορώ να σκέφτομαι ω Μιγκαστιάτση και ω Πόντιο ότι κάποια στιγμή στη ζωή μου έχω το δικαίωμα να λέω ότι πάλι με χρονιά, με καιρού, πάλι δικά μα μπορεί να <Κοί> είναι. Τώρα, Λοιπόν, εγώ. Θα μπω στη λογική σα και Για μένα δεν είναι αλυσμόντε οι πατρίδε. Είναι αλήτρωτε. Γιατί με το σκεπτικό των αλυσμών των πατρίδων, δεν θα υπήρχε η Πανάστη του Κωσίεν, δεν θα υπήρχε η Θεσσαλία και η της. ούτε η Μακεδονία, ούτε η Θράκη, ούτε το Αιγαίο. Έχω άλλη αντίληψη για την ιστορία. Λέτε δηλαδή να πάμε να τι διεκδικήσουμε, να κάνουμε. Λέω πόλεμο. ότι έχουμε ιστορικό δικαίωμα, έτσι, ιστορικό και το δικαίωμα χιλιετιών, να μπορούμε να διεκδικήσουμε τι πατρίδε που εγώ κατάγομαι. Ετοιμαστείτε. Έχουμε δουλειά. Μετά τι διαφημίσει ξεκινάμε για. Κόκκινη μιλιά που είναι έτοιμη και άλλη στην Αλεξανδρούπολη. Για το θέμα Μαραβάκια το διατυπώνει πολύ ωραία. Και κλείνουμε με αυτό ο ακροατήμο εδώ. Χαράλα, όπω λέει, δηλαδή, τι μα λένε, επειδή η γίδα ήταν στο Μαντρί και όχι στην Πλάτη, όλα καλά. Με αυτό το ερώτημα σα αποχαιρετούμε. Λαό, τρίτο μέρο, κολλάει στο μαγκαζίνο. Γεια σα. Αποστόλη μου! Έλα. Καλημέρα αγόρι, Πόπορε, ευχαριστήρηκα, Ευρωβίδε. Όπω είμαι και μπροστά μπροστά, ρε. Το κοριτσάκι του σακάτρι στο καημένο, Ρα στο να τραγουδίσει, Ρε Πόλε, Τέτοια oh. δημιουργούνται oh. λάθο έντυπο. Ένα μορφή, ένα μορφή, Παλί ήρθε. Mm. Άρε, τόλη μου, Άρε, Τόλι μου, Ετοιμόλογε μου, Ο καλύτερο από όλου έχει γίνει. Είδεσαι όσο δεν κυβερνάει ο Σύριζα, πόσο αγαπημένοι είμαστε. <laughs> Όχι. και πάλι σου λέγα την αλήθεια, την έλεγα πάντα και για το ΣΥΡΙΖΑ και για όλου. Την αλήθεια την έλεγε. Δεν ήθελε να την ακούσω όμω την αλήθεια. Την έλεγε τη δικιά σου αλήθεια. Κέρδος. Ούτε κέρδο έχω από τον ΣΥΡΙΖΑ, ούτε έχω κανένα παιδί μου να το έχει φτιάξει κάπου. Απλούστατα από όλου του άλλου, το μόνο που ξεχωρίζουν είναι αυτό. Γιατί μέχρι στιγμή δεν έχει πάρει ποτέ μια δεκάρα. <Το> Δεύτερο, θέλω σου πω για τον Μπουμπούκορε που λέει ότι με είμαι επιστήμονα, λέει, λέει ιστορικό. Ναι, ναι, επιπέδου κύμωνα είναι αυτό. Ναι, ναι, και είπε αυτά που είπε ότι να μην με αυξήσει, Πέσει ο Αν την ώρα που ανεβαίνει ο πληθωρισμό εσύ αυξήσει το εισόδημα, όχι δεν ανεβαίνει ο πληθωρισμό, διπλασιάζεται. Γίνεται σε Βενεζουέλα δηλαδή. Πε του, η Χούντα το κόμμα του έδινε αυξήσει, αλλά ο πληθωρισμό δεν ανέβαινε. Ήταν πάντα στην ίδια στάνταρ οι τιμέ. Ό,τι μα λέει ο κύριο, ότι θα πεινάσετε, θα ψοφήσετε, θα πεθάνετε. Αυτό μα λέει ο κύριο. Και ένα άλλο για το μυτσοτάκι. Όπου πάει ρε παιδί μου, ο λαό δεν λέει μυτσοτάκι γαμιά. Ξέρει τι λένε. Ωραίο δρακουμέ έρχεται. Είναι στην Αμερική εκατοντάδε. Δεν Τώρα πει στη Βουλγαρία ξαφνικά θα ακούσει για την Βουλγαρία. Όταν έχει μεγάλο πληθωρισμό, μειώνεις το εισόδημα για να σταματήσεις η συζήτηση και να ξαναπέσεις να οι διμές. Έτσι δουλεύει ο οικονομία. Όταν... Άντε ο πληθωρισμό στο νομάει το κεφάλαιο. Ακριβώ το ψωμί, ακριβώ το καύσιμο, ακριβώ το ενίκιο, έτσι δεν είναι. Ναι, ναι. Τι μειώνει τα ποσοστά τη κυβέρνηση για να μπορέσει να ζήσει. Είναι πάρα πολύ απλό άδωνη τον πληθωρισμό Α, αυτό το δα, πιστεύω κι εγώ. Για να μπορέσει να ζει απλά, όχι τίποτα άλλο. Για να μπορέσει να δει. Να σου πω διάβαζα σήμερα μια αφίσα του κουκουέ σε μια κορώνα και έλεγε να μισθήσουμε αύριο το ζωνάρι. Γενική απεργία νομίζω 9 Νοεμβρίου. Νομίζω σαν τα ταξιτίδες σκονομάμαι στις απεργίες, αλλά νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε και εμείς απεργία, να μην δουλέψει ούτε ταξί. Και η πρώτα, στη δικιά μου, είναι και λίγο εξτρίμη, να κατεβάσουμε και 5.000 από τα 15.000 στην Ομόνια, να μπλοκάρει το σύμπαν. Για να δούμε. Έλα Αποστολή, θυμάσαι, Έλα. τώρα που βγάλατε το βιντεάκι με το μπάτσο που χτύπαγε τον Αμερικανό επειδή τραβάγε βιντεάκι, θυμίθηκα του Σαμάν που έσπαγε ένα μάξι ο καλυβάτη και λέει γιατί δεν του λέει σπάς το αυτοκίνητο που λέει επειδή είχε αθνιακές πινακίδες και λέει και Δεν καταλαβαίνει, λέει. Επειδή Τι κάνετε εδώ. Να το για Τι το μόνο και μόνο Τι μου, τι το κακό έχουν Αυτό ήταν, να καλά. Ευχαριστώ γι' αυτό, ε. Ευχαριστώ. Σε ξέρω. Αν Τέλεια. Να ξε рядом άλλο φίλε έχω πρόβλημα. Ε. Μου λείπει δήλαι, μου λείπει. Σου λείπει η αγκαλιά της όταν ξημερώνει? Μου λείπει η αγκαλιά του όταν ξημερώνει και μακριά του η ημέρα ολομεγαλώνει. Όχι ρε, η δασκαλίτσα ρομα whatever- η δασκαλίτσα ρομα, Μου λείπει, μου λείπει, μου λείπει και είμαι μόνη! Μου λείπει, μου λείπει, και λείπει με μαχαιρώνει μέσα στην κατιλή Τι τη έκανας, ρε Τι στι Δεν ξέρω τι Εγώ φοβάμαι μην την έχουμε χάσει από το χτυκιό. Λες, να κάνει εμβόλιο. Ρε μα Βάρεσε το εμβόλιο και αυτή. Πολύ σανατικό να εσύ, μολιάδικες. σε χάζουμε και σε ένα ρε Εγώ τα έχω κάνει, εντάξει.